Θεσμοί, διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αρχηγός του ελληνικού κράτους είναι ο πρόεδρος της δημοκρατίας, του οποίου η θητεία είναι πέντε χρόνια. Η κυβέρνηση αποτελείται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Η κυβέρνηση προτείνει τους νόμους, οι οποίοι ψηφίζονται από τη Βουλή και τα δικαστήρια τους εφαρμόζουν. Η νομοθετική εξουσία, η οποία ασκείται από τη Βουλή, η εκτελεστική εξουσία, η οποία ασκείται από την κυβέρνηση και το πρόεδρο τη Δημοκρατία, και η δικαστική εξουσία, η οποία ασκείται από τα δικαστήρια, αποτελούν τι τρει λειτουργίε του κράτους. Επίσημη γλώσσα είναι η ελληνική, και οι περισσότεροι πολίτε τη Ελλάδα είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Η Εκκλησία της Ελλάδα είναι αυτοκέφαλη, αναγνωρίζοντα ω πνευματική αρχή τη το Πατριαρχείο τη Κωνσταντινούπόλεω. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, όλοι οι πολίτε έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσει. Κάθε τέσσερα χρόνια, ο λαό εκλέγει αυτού που θα κυβερνήσουν τη χώρα. Οι κάτοικοι ενό χωριού εκλέγουν το Κοινοτικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι μια πόλη εκλέγουν το Δημοτικό Συμβούλιο, τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ήθελα να σε ρωτήσω μερικά πράγματα. Ναι, σε ακούω. Η δασκάλα του Γιάννη στο σχολείο μου ζήτησε ένα πιστοποιητικό γεννήσεώ του. Αναρωτιέμαι από πού μπορώ να το πάρω. Από το Δημαρχείο. Θα πα στο Δημοτολόγιο και στο αρχείο και εκεί θα εξηγήσει τι θέλει. Μην ανησυχεί, θα σε εξυπηρετήσουν αμέσω. Ο νέο Δήμαρχο προσπαθεί να λειτουργούν όλα τέλεια. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να συμπληρώσει μόνο μία αίτηση. Πολύ ωραία. Αλήθεια, ποιε είναι οι αρμοδιότητε του Δήμου στην Ελλάδα. Για ποια πράγματα φροντίζει. Για την καθαριότητα, για τα δημοτικά έργα, για την ψυχαγωγία των δημοτών. Πώ καλύπτει ο Δήμο τα έξοδα του, Πληρώνουν οι δημότε. Ασφαλώς πληρώνουν οι δημότε. Αλλά έχει και άλλα έσοδα. Δημοτικά τέλη, κρατική βοήθεια, έσοδα από ακίνητη περιουσία, από διάφορε εκδηλώσει άλλα. Βέβαια, ο Δήμο μα τώρα στερείται πολλά πράγματα. Ελπίζω όμω να ξεπεράσει τι οικονομικέ δυσκολίε του, πριν να περάσει ο χρόνο. Λέγεται ότι πολύ σύντομα θα αυξηθεί η κρατική επιχορήγηση προ τον Δήμο. Μην καθυστερεί όμω άλλο. Οι υπηρεσίε κλείνουν στις μιάμιση. Αν θέλεις, παίρνω από το σπίτι επιστρέφοντας. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα. Θα τα πούμε αργότερα.